Δεν έχω άλλο από κούμπι. Ο θα αποφασίσει. τα <Τι> χέρια <Τι> σου Στα δυο μου χέρια Κοίτα Κοίτα Benefits Forget it, forget. Πέλαγος, μαύρο... Asset. Το Δεν έχω άλλο από κούμπι. Ο λαός θα αποφασίσει. Γίναμε και από κούμπι. Από χτες το βράδυ ξενεχτισμένη μισή Ελλάδα, λογικό είναι, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό και αποκομίσαμε αυτό. Και άλλα βέβαια πολλά, αλλά αυτό μας άρεσε και κάνα δύο ακόμα, ότι γίναμε από κούμπι. Είμαστε το αποκούμπι ενό ενός Πρωθυπουργού. Δεν και λίγο ο προηγούμενος δεν μας είχε ούτε καν ως αποκούμπι. κούμπι. Κουμπί δεν μας έχει πει κανεί, από κούμπι όμως γίναμε στο μαύρο πέλαγο που λέει και ο Γιάννης Βοιατζής θα ταξιδέψουμε και δώσουμε το χέρι σου και πάρ' το χέρι να πάμε όλοι μαζί διότι ο λαός θα αποφασίσει το νέο μνημόνιο αυτό είναι ένα συμπέρασμα από τα χτεσινά υπάρχουν άλλα δέκα τέτοια συμπεράσματα Γενικώ τα συμπεράσματα που βγήκαν από χθε δεν είναι καλά για τον ελληνικό λαό δεν έχει σημασία όμως αυτά βγαίνουν και κυρίω τα συμπεράσματα ποτέ δεν ρωτά να είναι καλά για αυτόν που Πρέπει να είναι καλά, εν προκειμένου για τον ελληνικό λαό. Την εντολή την έχουμε δώσει, δώσαμε μια εντολή. Όσοι τη δώσατε, μα παίρνετε και εμά το λαιμό σα, έτσι συμβαίνει σε αυτό το πολύ γνωστό, παλιό, καθόλου καλό παιχνίδι τη δημοκρατία όπω το ονομάζουμε, τη συγκεκριμένη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία γενικώ δεν κακή. Η συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη καλή δεν τη λες. Έτσι λοιπόν, δώσαμε εσεί την εντολή, αλλά όλοι μαζί. Τι ακριβώ τώρα περιλαμβάνει αυτή η εντολή, Η εντολή που πήραμε είναι σαφή. Σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. Να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτό ο λαό να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή μα. <Συσχελίδη> αυτή η χώρα και αυτό ο λαό να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή μα. Ευχαριστώ, Βανεγείο. <Συσχελίδη> Σκληρή διαπραγμάτευση. Σκληρή. <Συσχελίδη> Και αυτό κάνουμε. Έχετε εντολή στην κόψη ρήξης του ξαναφύστου. Είναι τον συμφωνία. Στην κόψη του ξηραφιού ματώνουμε και εμεί για να σταματήσει αυτό ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή που περιπέτει. Κύριε Πρόεδρε, Αλλά είναι σαφέ. Είναι εντολογία ρήξει Δεν θα υπεκφύγω του ερωτήματό σα. Είναι εντολί ρίξει. Είναι εντολή ρήξει. Καλά, μην τρομάζετε, το πέτσι, εμεί το φτιάξαμε. Το αντίθετο είπε, είναι εντολή λύσει βρήκε αυτό το καινούριο. Ούτε λύση θα υπάρχει, ούτε και ρήξει ό,τι φαίνεται. Ένα από τα δύο θα ήταν η οριστική λύση, αλλά δεν είναι τη παρούση και αυτό. Στον απόϊχο βεβαίω τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ελληνικό με του πολίτε που έκαναν τι ερωτήσει, θα σταθούμε στο, σε λίγο σε μια κυρία, ο Γιάννη Βαρουφάκη, να αλλάξουμε και λίγο την αλλάξουμε, στα ίδια είμαστε. Το Γιάννη Βαρουφάκη τον μισούνε. Αυτό βγήκε ω συμπέρασμα, τον μισούνε στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα σε χρεοκοπία κανονική. Είναι μια χώρα εκτό Ευρώπη και Ευρώ για την Ελλάδα, λέμε. Παρ' όλα αυτά, δίνει έναν αγώνα, μια μάχη, μια διαπραγμάτευση πολύ έντονη. Όλο ο πλανήτη την παρακολουθεί, συμμετέχει. Κάτι εκβιαστέ, κάτι μαφιόζει, πιέζουν, εκβιάζουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Τα είπε και χθε ο Πρωθυπουργό. Και έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών να βγαίνει και να δηλώνει ότι τον μισούνε. Γι' αυτό και δεν πήγε και στο τραπέζι. Το Δελφινάριο έχει κλείσει κανονικά, διότι αυτό που γίνεται στην πολιτική και κυρίω οικονομική ζωή του τόπου, έτσι όπω εκφράζεται από τον Υπουργό Οικονομικών έχει κλείσει και έχει παραδώσει τα ηνία σε αυτόν. Ο Βαρουφάκης όμως παλιότερα πριν αρχίσει το μίσος των άλλων γιατί είναι θέμα μίσους. Είναι ο κακός που μισεί και ο καλός που τον μισούνε. Ο Βαρουφάκης πριν αρχίσει αυτές τις σχέσεις μίσους με τους Ευρωπαίους μιλούσε και αυτός για κάτι που μας είπε πριν λίγο και ο Πρωθυπουργό. Ματώνουμε στις διαπραγματεύσει. Ματωνώ, véhic煮, να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. <μάει> στην διαπραγμάτευση <Και φωτιασύ> στο Eurogroup <ποτιασύ> στο Eurogroup <mim> στην διαπραγμάτευση <και φωτιασύ> στο Eurogroup Στο Eurogroup. Αντάρτικο είναι αυτό το τελευταίο που ακούσατε. Επειδή ακούγεται η λέξη αίματα και λογικό είναι, δίνουν τη μάχη, τη διαπραγμάτευση, μάλιστα τον μισούν τον άλλον. Οπότε, όταν μπήκε το μίσο, το οποίο διχάζει του ανθρώπου, όταν μπήκε το μίσο ανάμεσα στα οικονομικά, στου αριθμού, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ακούσαμε το ματώνο και λογικό είναι, μα ήρθαν στο νου, σειρμό και συνειρμό, οι λέξει που αρχίζουν από αίματα. Όπως το αίματα πως είσαι μάγκας Εγώ θέλω να σας πω ότι Παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε Μέσα από μια έντονη κριτική Και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια <κοί> Ορισμένες πτυχές είχε πει ο Βαρουφάκη Και παρεξηγήθηκε τότε Δεν διαφωνούμε <Τι> ορισμένες ορισμένε δεν διαφωνούμε. Πασμοινοκιαζόμαστε. Σε ποιε πτυχέ, Ο Βαρουφάκη δεν είπε ορισμένε. Είπε το 70%. Σε, σε, ναι, εντάξει. Ε, καλά. Εκεί υπερέβαλε λίγο. Ε, λέμε και καμία που και πού, για να περνάει η ώρα, υπερέβαλε ο Βαρουφάκη, υπερβάλλει ζωή στη Βουλή. Γενικώ υπάρχει μια τάση υπερβολής. Εδώ αλεκούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, όπω ακριβώ το είπε, αμοντάριστο ήταν, να λέει ότι σε μερικά συμφωνούμε με το μνημόνιο. Προφανώ συμφωνεί με τα καλά του μνημονίου. Άρα υπάρχουν καλά στο μνημόνιο. Αυτά δεν μα τα λέγανε πριν, τα λένε τώρα που μου ανέλαβαν τι καρέγγλε και είναι αλλιώ να διαβάζει το μνημόνιο όταν είσαι υπουργό, και αλλιώ όταν είσαι. Αξιωματική ή άλλη αντιπολίτευση Τώρα όμως που συμφωνούν με πολλά από αυτά που λέει το μνημόνιο Επειδή οι ίδιοι έχουν πει θα ακυρώσουν το μνημόνιο Μην ακυρώσουν και τα καλά του μνημόνιου και έχουμε προβλήματα Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Για λόγους λογικής αλλά και επιβίωση, Θα είναι η ακύρωση του μνημονίου Πάμε στο πέλαβος, το σκό...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 Ωουάου, wow. η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που το λέει τόσο ωραία. Ακούμε εδώ παλιέ δηλώσει που θέλει να το ακυρώσει, θέλει με ένα νόμο. Εγκλήματα είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνει. Ξέρουμε ότι θέλει και θα το κάνει. Φαίνεται. Έχει και τα φόντα, όλη η κυβέρνηση. Έχει τη διάθεση, την επαναστατική διάθεση, την ανατρεπτική διάθεση. Του μισούν και οι άλλοι απ' έξω. Λογικό να λειτουργήσουν έτσι, να διαγράψουν με ένα νόμο το μνημόνιο. Όχι, γιατί έχει και θετικά. 70% υπερβολή, 60, 65, 62%. Εν πάση περιπτώσει, ένα ποσοστό θετικών. Το αναγνώρισε και ο Βαρουφάκη, αλίμονο. Το αναγνώρισε και ο Τσίπραχτ. Οπότε, μην καταργήσουν με ένα νόμο το μνημόνιο, γιατί θα χάσουμε τα θετικά που έχει το μνημόνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε και πολλά θετικά στι μέρε μα. Δεν έχει αναγνωρίσει και άλλα θετικά αυτή η κυβέρνηση παρά μόνο κάποια στο μνημόνιο. Οπότε, είναι καλό μέσα στη φούρεια την επαναστατική. Μην χάσουμε και τα καλά και μείνουμε χωρί καλά του μνημόνιου. Γίνεται η διαπραγμάτευση με. Μαφιόζου, γιατί είναι κανονικοί μαφιόζοι, το είπε χθε. Καμιά δεκαετία φορέ μα εκβιάζουν, μα παραπλανούνε μα κοροϊδεύουν και ο Ντράγκη που ήταν φίλο τη Ελλάδα και η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Θα σταθούμε σε δύο σημεία, έτσι όπω παρουσίασε την κατάσταση ο Πρωθυπουργό. Υποθέτω λοιπόν, κύριε Χατζη ότι όπω όλοι μα κάποια στιγμή χρειάζεται να εξισορροπήσουμε πράγματα. Έτσι και τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατάει μια στάση έναντι τη Ελλάδα η οποία είναι διαφορετική από αυτήν που εξήγηλε στο παρελθόν, ακριβώς διότι το όραμα και η ανάγκη του κύριου Ντράκ ήταν να περάσει το QE και να βρει τη σύμφωνη γνώμη των ε, κρίσιμων, σημαντικών χωρών της Ευρωζώνης. Όμως, εγώ να παραδεχτώ ότι ξεγελάστηκα. Εδώ λοιπόν έχουμε την παραδοχή ότι ξεγελάστηκε, περιγράφει ένα σενάριο που του είπανε κάτι άλλο, δεν πήρανε την υπογραφή όπως έπρεπε. Ήταν προφορική δήλωση, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε εταίρους μια ένωσης δημοκρατικών χωρών των 21 ο αιώνα, μιας Ευρώπης που ενομένη με αξίες όπως η αλληλεγγύη που είναι το κοινό μα σπίτι, Αλίμονο, σε ποιο σπίτι δεν συμβαίνουν αυτά Να σου λέει άλλο ένας, άλλο άλλος Να θες υπογραφές, να σε εκβιάζουν Να σε μισούν όπως λέει ο Βαρουφάκης Ας ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα Στις 20 του μηνός λοιπόν Όταν καταλήγαμε και βλέπαμε ότι πάμε σε μια συμφωνία Έθεσα κι εγώ Και ο κύριος Βαρουφάκης Το ζήτημα αυτό Εγώ σε μια επικοινωνία που είχα Με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ Ο κύριος δέσμευση ότι με το που θα υπάρξει αυτή η συμφωνία θα αποκατασταθούν οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το λάθος μας ήταν ότι πιστήκαμε σε μια προφορική δέσμευση και δεν απαιτήσαμε να υπάρχει γραπτή δέσμευση. Εκεί λοιπόν πράγματι, πράγματι ε, θεωρήσαμε καλόπιστη αυτή την προφορική επισήμανση όπως θεωρήσαμε καλή την πίστη ότι θα εφαρμοστεί κατά η απόφαση της 20 Φλεβάρη. Μα παραπλάνησαν, μα κοροϊδεψαν. Πέσαμε και εμεί λίγο ξεγελαστήκαμε μα παραπληροφόρησαν όλα αυτά. έδιναν μια τέτοια εικόνα ή συνεχίσει αναφορέ, μια τέτοια εικόνα, συνεχίζει αναφορέ, του Αλέξη Τσίπρα Τι γίνεται λοιπόν όταν ο απέναντί σου συνομιλητή σου είναι μαφιόσο, είναι εγκληματίτρη, είναι αντίστατο, είναι κβιαστή. κάθεσαι και διαπραγματεύεσαι για να καταλήξει πού ακριβώ τι θα είναι αυτό και αν καταλήξει μια συμφωνία. Έστω αν την ψηφίσει ο λαό ή δεν την ψηφίσει ο λαό, ή μπλοφάρη ή δεν μπλοφάρη, πώ θα εφαρμοστεί και πώ θα συνεχίσει μετά και με τι άλλε συμφωνίε με τον εκβιαστή, τον μαφιόζο, τον αδίστακτο, τον εγκληματία που εσύ τον λες βεβαίω ω εταίρο, θεσμό, αλληλέγγυο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα απλό ερώτημα που ο καθένα μα θα είχε την απάντησή του. Όμω εδώ, επειδή πρόκειται για χώρα και δεν πρόκειται για μια ατομική περίπτωση, τελικά όπω είπε χτες, θα τα βρει με τον εγκληματία, τον μαφιόζο, τον εκβιαστή και τον αδίστακτο. Δεν είμαι χαζό να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση <Ρι> Γιατί πιστεύω Σε όσα σας έλεγα πριν Ότι κανένα στην Ευρώπη Δεν θα έχει όφελος από μια τέτοια εξέλιξη Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορεί να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος Από μια εξέλιξη ρήξη Από μια μετατροπή της Ενωμένης Ευρώπης Της Ενωμένης Ευρώπης Ευρώπη Διότι περί αυτού πρόκειται Να τη λοιπόν και η Ενωμένη Ευρώπη. Μάθαμε ότι ο Αλέξη Τσίπρας πιστεύει ότι αυτό όπω το βλέπουμε τώρα, όλο αυτό που ζούμε, εδώ και πέντε χρόνια κυρίω, αλλά και λίγο πριν έχει αρχίσει για την ακριβία δέκα χρόνια πριν, ε, το θεωρεί Ενωμένη Ευρώπη το οποίο διαταράσσεται με όλα αυτά που γίνονται και θα χάσουμε την Ενωμένη Ευρώπη με τα ωραία τη Ενωμένη Ευρώπη. Είναι μια αριστερή προσέγγιση στα θέματα Ευρώπη. Νομίζω είναι και η μόνη σωστή, ε, επειδή ακριβώ είναι τέτοιου τύπου. Αριστεροί, όπω έχετε καταλάβει, τα ψηλό με το δημοψήφισμα. Θα έρθει ένα μνημόνιο καινούριο. Θα λέγεται Μνημόνιο Αξιοπρέπεια. Καμία σχέση με τα προηγούμενα μνημόνια που μα ταφορούσαν χωρί να μα ρωτάνε. Από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Είναι το δικό μα μνημόνιο. Εμεί θα το επιλέξουμε. Οπότε θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση προτείνει. Εσύ θα αποφασίσει.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 Το μοιράζουν και στο σπίτι. Με το που θα το ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα, θα το παίρνετε αμέσω στο σπίτι, θα το βάλετε στα εικονίσματα, όσοι πιστεύετε σε αυτά, ή σε μια περίοπτη θέση, κοντά στην τηλεόραση δηλαδή, ή πάνω στο τζάκι, σε κορνίζα πάντως μαζί με όλα τα πτυχία που υπάρχουν στην οικογένεια, γιατί αυτό είναι το δικό μα μνημόνιο και το έχει βγάλει, ψηφίσει, εγκρίνει ο ελληνικό λαό. Αν δεν γίνει έτσι, θα είμαστε εδώ, θα συζητήσουμε τι ακριβώ μνημόνιο θα είναι. Αν δεν είναι τη δική μα επιλογή, είναι ένα τα συνηθισμένα, σαν τα προηγούμενα. Μνημόνια. Από χτε, από τη χθεσινή εκπομπή, βγήκε και μια ηδυσάρα και μάλιστα επειδή ήταν στραμμένα και όλε οι κάμερε στα πρακτορία του κόσμου. Από το μεσημέρι χθε ασχολιόντουσαν με αυτή τη συνέντευξη. Πέρασε τον ντοκου, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να αποκαλύπτουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να μάθει ο κόσμο. Υπάρχει λύση, μάλλον τη λύση. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα. Το είπε καθαρά η κυρία με το καρό σακάκι. Ελάτε, κυρία μου. Το όνομά σα και το ερώτημα. Γιάννη Μαρία. Μέλουσα συνταξιούχο. Κύριε Πρωθυπουργέ, ήθελα, άκουσα προηγουμένω που είπατε ότι θα ματώσετε κι εσεί όπω ματώνει ο ελληνικό λαό και ότι θέλετε να πρωτοτυπήσετε. Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί εδώ είναι η ευκαιρία σα για να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων, τα οποία υπογράφονται οι ισολογισμοί από τον κύριο Παπούλια, τον Αλογοστκούφι, το Βασιλάκι του 2007. Και θα έχουμε και το 2011 από τον κύριο Βενιζέλο σε λίγο. Αυτά τα καταπιστεύματα λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα έχει τρει. <Συλίου> λένε ότι η Ελλάδα έχει τρει. <Συλίου> Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση ελεημοσύνης με τους διάφορους Ντάιζεμπλουμ και Μέρκελ και δεν ξέρω πώ λένε. Και σίγουρα, εφόσον είστε πρωθυπουργός της χώρας, γνωρίζετε για αυτά τα καταπιστεύματα και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κληρονομικό δικαίωμα των Ελλήνων, όπως έχουν όλε οι χώρες, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, το είπε αυτό η κυρία, έχουν παγώσει όλοι στην αίθουσα. Αυτού του ανθρώπου πραγματικά εγώ του ζηλεύω είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τα πάντα ή ξέρουν τη λύση, ή ανακαλύπτουν την κρυφή εν πάση περιπτώσει λύση ενό τεράστιου προβλήματο του παγκόσμιου. Την ξέρουν τη λύση, την έχουν σε χαρτί μάλιστα. Η κυρία κρατούσε κάτι χαρτιά, τα πήρε ο Νικολάου με ευλάβη, τα έδωσε το Τσίπρα. Πάγωσε και ο Τσίπρα. Τα καταπιστεύματα, τρει. Όταν λέει τρει, δεν εννοεί τρει πέρδικε, εννοεί τρει εκατομμύρια. Ε, ξέρει τη λύση, ξέρει που βρίσκονται και κακώ αγωνιούμε όλοι οι υπόλοιποι, με ο Ντάισεμπλουμ διασκέψεις, ξανά διασκέψεις, εκβιασμοί απειλέ, λικοσιμαχίες και όλα τα υπόλοιπα. Την είχε τη λύση αλλά τα συμφέροντα δεν την αφήσανε να την πει τη λύση γιατί ήταν έτοιμοι να μας τα αποδείξει όλα. Γνωρίζετε, εδώ σας έχω το ΦΕΚ, το οποίο είναι τη εφημερίδος της με τον αριθμό 315 Και εδώ μέσα η υπογραφή του κυρίου Παπούλια με τα ποσά. Η υπογραφή... Του κυρία Λογκοσκούφη. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχετε καταλάβει. Όχι. Υπάρχουν κάποια αποθέματα. Πού υπάρχουν αυτά, ε, Θα τα μελετήσει ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο ξέρει. Η Μέρκελ το θα ξέρει και το ξέρει. και το ο κόσμο. Τεσπεργμένα. το φέρνω <laughs> τα ο Σα φέρνω τα λεφτά. Το γνωρίζει <laughs> όλο ο πλανήτη. <laughs> αυτά είναι χρήματα τα οποία. τα γνωρίζει όλο ο πλανήτη, αλλά κανεί μα εδώ. Να σα πω κάτι. Ο κύριο Βαρουφάκη προημερώνει. Στη βουλή, στο βήμα και, της και βουλής Και τι θέλετε να πείτε τώρα Ότι, ότι έχουμε, έχουμε τρεις κρήματα. και καθόμαστε και μας δέρνουν Ακριβώς Ακριβώς όχι τώρα Από, προκύπτει από εκεί προκύπτει που έχω δώσει τα στοιχεία Ξέρετε, αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, είναι ότι θεωρούν ότι όλοι τα ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε και ότι αυτοί έχουν μόνο το θάρρο να αποκαλύψουν την παγκόσμια αλήθεια. Εδώ είναι τα τρει, τα ξέρει και τα έχει δώσει με το φεκ στον τζίπρα ο οποίο θα τα μελετήσει. Φαντάζομαι τώρα μελετάει τα καταπιστεύματα, γιατί είναι τρει τα οποία θα μα σώσουν. Τρει κιόλα, ούτε κάνουν δι. Τρει. Μπορούμε να αγοράσουμε και άλλε χώρε, τα χρέη άλλων χωρών. Τη Γερμανία την ίδια για να τελειώσουν τα βάσανά μα. Είναι και η μόνη λύση εδώ που τα λέμε. 2 208, 28200. Εδώ που έχουμε έρθει, ο μήνα έχει αυτό που έχει, 28 Απριλίου. Οι ζέστε δεν έχουν σφίξει, όλα τα άλλα πάνε μια χαρά όπω καταλαβαίνετε. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει ρεαλ και νό, το μηνυμά του, αποστόλει του 54%. Όποιο θέλει να στείλει mail, θα το στείλει στη διεύθυνση στο duty Το τηλέφωνο το είπαμε, απαντάει και ο αποστόλο. Ο Γιώργο Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο και με έναν ύμνο, το νέο ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ. Για Τους αντάρτες, τι αντάρτες, ελάχιστοι, τους επαναστάτες που πάνε στην Ευρώπη των εκβιαστών, των μαφιόζων και εκεί θα βρούνε τη λύση στριμώχνοντας τους πάντες. Συν τα και τα νταούλια που παίζουμε ήδη και χορεύουν ήδη όλο αυτό που βλέπετε είναι ο χορό τους επειδή εμείς βαράμε τα νταούλια και τα παίζουμε όπως εμείς ακριβώς θέλουμε μαζί με το μίσος κατά του Βαρουφάκη. Με αυτό όλο λοιπόν πάμε προς τις πρώτες διευθμίσεις. Τη λιτότητα Της λιτότητας και της μιζέριας και της λαϊλασίας Και Συμφωνίες Φαντάσματα ήρωες, και κανόνες και τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης αίματα, νερό, αίματα, <πίλς>. Στην διαπραγμάτευση Στο Eurogroup Στο Eurogroup Πυρ Στην διαπραγμάτευση Στο Eurogroup Στο Eurogroup Στο μνημόνιο Πυρ Στην διαπραγμάτευση Και φωτιάς φωτιά. φωτιά. Στα μνημόνια Και φωτιάς Στα μνημόνια Έσωσα τη χώρα Όπως η προηγούμενη την έσωναν Πέντε χρόνια <Το> Τα λάθη και οι παραλήψει είναι στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης Ναι, άμα είσαι ο καθημερινό πολίτη, άμα είσαι ο υπουργό ή ο πρωθυπουργό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο σύνθετο μήνυμα Κροατή. Ε, αλλά όλα καλά, όπω το μαύρο στα μου. Το πρωί, αν πήρατε χαμπάρι για κανένα δύο ώρε, δεν λειτουργούσαν τα κανάλια. Είναι δάκτυλο, το καταλαβαίνει ο καθένα. Και λέει εδώ ο Κροατή. Η ένοπλη συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει ξανά μπουρλότο τη Διτζέα για να δώσει πίσω στο λαό περισσότερε ώρε ηρεμίας, ψυχραιμία και να ανεβάσει τον πύχη τη ορθότερη ενημέρωση. Ένοπλη συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ. Πυρήνα, το σφυροδρέπανο του Λαφαζάνη. Ιστερόγραφο. Ο τηλεοπτικό σταθμό του και κάτι ονόματα, Ινδιάνικα, ε, να ε, πάρουμε όλοι μαζί, ε, όχι ένα σοκολατάκι, αλλά ένα μάθημα. Θα προτιμούσαν να έχουν απέναντί τους έναν Υπουργό Οικονομικών που όταν του, τσέλεγε, του έλεγαν «Forget it, forget» πώ είναι το χρέος βιώσιμο, φτιάχνοντας ένα «debt sustainability» analysis όπως το λένε. Θέλω να θυμίσω ότι μπαίνοντας η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, είχε κάποια, ε, κάποια Ε... Πώ τα λέτε εσείς εδώ γιατί ξεχνάω πώ τα λέμε εμείς εκεί Benefits είχε κάποια Πλεονεκτήματα Πώς τα λέτε εσείς εδώ γιατί ξεχνάω πώ τα λέμε εμείς εκεί <Ρι> Ναι Έλα ναι, παι, <στοί> ίδρυο μου, ρε φίλε. Ιδρύο σου. Ναι, ρε. Φύσα το λίγο. Κάνε πλαϊνό φύσιμα. Σαν και αυτό που <στοί> φυσάς όταν έχεις μια τρίχα κοντά στο μάγουλο και δεν θες να βάλεις χέρι, <στοί> Γιατί τα βρώμικα που πιάνει το λάστιχο που αλλάζει τη ζωή. Αυτό. <στοί> φύσα, στο πλάι. Παπ, παπ, παπ, <στοί> φεύγει. <στοί> και αν υδρώνει πολύ, να του βάλει πέρκι, να μην βρωμάει όλοι. το. Από τον πολύ πόνο. Πέρα από την πλάκα, έχω αρχίσει να σκέφτομαι σοβαρά μήπω ο Βαρουφάκη το έχει καραφλό παντού. Όχι, ρε φιλό, όχι, είναι ρε μα, δεν πέσει. Τι Σιριζέο, Βαρουφάκη, Σιριζέο, έλα τώρα μεταξύ μα. Φωτεινά για τα χέρια μα. Πριν ανέβει ο Σιριζέο ήταν στο γραφείο του Γιώργου. Έλα, εντάξει, ήρεμα. <laughs> Σιριζέο <laughs> Βαρουφάκη, όπω σου έχω πει, παιδί μου, ο Βαρουφάκη είναι τέτοιο νάρκησο που θα πήγαινε και με χταπόδι. Το αν θα πάει στο Σιριζέο σήμερα είναι Σιριζέο, αύριο στο ποτάμι, χθε το Πασόκ δεν ξέρει πώ πάνε αυτά. Ναι. Τι μας βάζει εσύ, κάθε μεσημέρι αυτή την τωράκλα για να μας πάει τα νεύρα Όχι για να χαρείτε λίγο ε, Θέλει να προωθήσει τους γιους να τους κάνει πρωθυπουργός Αν για κάποιο λόγο μου αρέσει η νέα βουλή Είναι που βλέπω την τώρα και τον Κυριάκο κάθε τόσο έξαλου. Ναι. ναι Τόσο έξαλλοι δεν γινόντουσαν ούτε όταν τους έκανε δύσκολη διαπραγμάτευση η ζήμενς για τα χρωστούμενά τους Ναι Σχετικά με τη συμπεριφορά των οικονομολόγων των Βρυ Εναντίον του κυρίου Βαρουφάκη Αντιλαμβάνομαι ότι Αυτοί κάνανε εναντίον ή ο Βαρουφάκη έκανε εναντίον Που δεν πήγε στο γεύμα Άσε με τώρα μου τα θυμίζεις Το έχει παραξυλώσει και αυτός Μας έχει κάνει όλη την Ευρώπη να μην πηγαίνει στο Όλα γεύμα Όλα γίνονται από φθόνο Γιατί δεν έχει εναντί Και τον ζηλεύουνε. Ναι και δεν έχουν και κόκκινη γραμμή Στο πέτο όχι αλλού Γιατί αλλού το βαρουφάκη έχει. Ορίστε. Τίποτα λέω για τι κόκκινε γραμμέ τη κυβέρνηση. Όπω ψηφίσαμε για τι Πας... κόκκινε γραμμέ και τι πήραμε πίσω σε σακάκια. Δεν ενδιαφέρουν δεν είμαι πολιτικό. Είμαι 82 ετών γίνεται. Ο βαρουφάκη είναι <laughs> πολιτικός να πω κάτι mm. γι' αυτό που αντιλαμβάνομαι. Εκτό αν δεν θέλετε, δεν με ακούσετε Σα άκουσα, σα άκουσα με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ πολύ. Και ο Δε στοιμπελία τον μισή. Πανέρα. Το μισεί τον, τον ζηλεύει, πιστεύω. Είναι από διοργική σχέση, μην ορίζεται. Με ναι, γιατί ποιο έχει ιδεολογική σχέση τι με τον Βαρουφάκη. Έχει ιδεολογική σχέση ο Βαρουφάκη με τον εαυτό του, νομίζει. Θα να τι νομίζεις? Να, πάρει, να σου πω για την Ελληνοφρένα 28 Νοεμβρίου. Στο στυλа και σε μέλλει πριν από λίγο. Το 22ο λεπτό λε για την κουβέντα με τη θεάτρια για την πορεία για τι κουριέ τότε. Θα δει, θα γίνει και πορεία υπέρ τη εξόριξη. παιδί μου. Θα την οργανώσει ο Άδωνη. Ωρε, τι προφήτη με. Ήμουν να φέρει την πορεία στι κουριέ. Λοιπόν, ήταν μια μαζική ερημική διαδήλωση κατά τη εξόρυξη του χρυσού που θα φέρει την απόλυτη καταστροφή. Τώρα δεν θα αρχίσει η ώρα να γίνει και υπέρτηση εξόριση χρυσού με μπροστά τον άδεινη, θα μαζέψει κιουσε επιχειρηματίε μπορεί από πίσω, θα γίνει και μια εκτρατήρα υπέρτηξε εξόρυξη. Κατά, κατά όλη την ώρα δεν πάει έτσι μπροστά μετά. Θα την οργανώσει άδωνη. Μια αντιπορία, επιτέλου. Θα μαζεύει και τίποτα φάση Ε, Άμα δεν έχουν τρόπο να ανέβουν, θα του ανεβάσω αντζαφέ με κανένα super poύμα. Α, γίνεται και αυτό να. Θα γίνει κάτι. Προφήτης είσαι Αγόρι μου, Τα... για μένα το λέω <laughs> Αγόρι μου, ένας προφήτης μα τι προφήτης Όταν παίρνει λουκά τώρα Ας αφήσω προφήτες τύπου Παστίτσιος, Παΐσιος δεν ξέρω και εγώ τι και Εγώ είμαι ο Μουσακίσιο. ο, το... ο Μελιτζανίσιος το... Κάτι ένα προφήτης <laughs> και εγώ να είμαι <laughs> Να με κάνετε Άγιο, Δεν <laughs> σας κάνω τον Άγιο Να με κάνετε <laughs> Μπρος μπρος Κατα... έμαθε σημαίνει. Ευρωατλαντισμό, πού να μάθω, παιδί μου, που σημαίνει, ποιο θα μου το εξηγήσει. Όχι, είπα να ανοίξει λεξικό τη πράξη. Έχω άνοιξε το κεφάλαιο. Για να τα λέω, κουτσούπα, θα, θα τα έχει πει πρώτο ο Μάρξ. Σημαίνει... Διαβάζω στο Μάρξ τίποτα. Λικοφιλία γιατί έμαθα τι σημαίνει και δεν μπορεί να μάθει Ευρωατλαντισμό. Νομίζω <συμίσω> ότι έμαθα τι σημαίνει λυκοφιλία. Το παίζω, το λέω έτσι, ότι έχω περάσει επόμενο στάδιο. Η ζωή πρέπει να συγχτίζε, ρε παιδί μου, που δεν ήταν μέσα στο πάρτι το μεγάλο. Φοβάμαι να ακούσει καμιά ώρα η ζωή τη λέξη λυκοφιλία μέσα στη Βουλή και καταγγείλει το κουέλ για σεξισμό, okay. ότι δεν αφήνετε τους λυκόφιλους ελεύθερους να εκφραστούν όπω θέλουν και να πάνε με όποιο λύκο θέλουν. <Τι> Κανένα στην Ευρώπη δεν θα έχει όφελο από μια τέτοια εξέλιξη. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορεί να θεωρούν ότι θα έχουν όφελο από μια εξέλιξη ρήξη, από μια μετατροπή τη ενωμένη Ευρώπη σε διαιρεμένη Ευρώπη. Διότι περί αυτού πρόκειται. Κάτω τα χέρια από την ΕΕ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία για ανάσα αξιοπρέπεια και ενωμένη Ευρώπη. Και Ευρώπης. Το Σύνταγμα, θα βάλετε εσεί την ημερομηνία, ξέρετε. Πρέπει να παραμείνει η Ευρώπη ενωμένη όπω την έχουμε γνωρίσει, την έχουμε αγαπήσει και τη ζούμε καθημερινά. Με την οποία και μέσα στην οποία θα βρούμε και λύση. Αυτό να μην το ξεχνάμε καθόλου. Θα καταργηθεί και ο Έμφυα, ήταν προεκλογική δέσμευση, το είπε και χτες, Οπότε ετοιμαστείτε, φέτο δεν πρόκειται να πληρώσετε Έμφυα. Κύριε Κατσικολάου, εάν ε, η χώρα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε ομαλό πλαίσιο και πιάσουμε τους στόχους μας. Πρωτογενές πλεόνας με 1,2. Και δεν μα η διαπραγμάτευση οδηγήσει δηλαδή σε αυτό το μοντέλο που εμείς έχουμε επιλέξει. Πρωτογενές πλεόνασμα με 1,2 και ανάπτυξη 2,4%. Με το πακέτο μέτρων το οποίο έχει προτείνει ο Γιάννης Βαρουφάκη, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα με από 1,2 ώστε να μπορέσουμε στο δεύτερο εξάμεινο να δούμε το θέμα του έμφυα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, και θέλω να είμαι ειλικρινής, αν αυτό δεν το πιάσουμε, δεν θα είναι θέμα τρόικας, θα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δεν θα μπορέσουμε. Ανάπτυξη 1,4 φέτος, όχι 2,4. 1,4, ναι. ναι. Αν λοιπόν α, ε, η κατάργηση του έμφυα και, ε, συνεπώς, και το του χρονιά, του, συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου έχει να κάνει με την ναι. πορεία της οικονομίας αλλιώς θα έχει πάει να κάνει το 16. με τις δυνατότητες που θα έχουμε με τι δυνατότητε που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να τα απογραφθούμε αλλιώς θα πάει για το 16 Μα 16 έχουμε 28 Απριλίου του 2016 λέει το ημερολόγιο οπότε φέτο καταργείται ο ΕΜΦΙΑΝΑ ένα καλό τουλάχιστον ακούσαμε και κάτι θετικό κάτι συγκεκριμένο από την χτεσινή συνέντευξη ένα άλλο συγκεκριμένο ε, είναι αυτό που έχει να κάνει με την κινητή τηλεφωνία Αυτή τη στιγμή Στα παράλια τη Τουρκία υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγε Σύριοι. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρθει σε μια επικοινωνία με την Τουρκία και να τη βοηθήσει κιόλα, να του δώσει συνθήκε διαμονή ανθρώπινε και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε πώ θα επιστρέψουν στην πατρίδα του. Εάν αποκατασταθεί που οι πόλεμοι γεννούν την προσφυγική ροή, δεν την γεννά το γεγονό ότι θέλουν να φύγουν ξαφνικά. Αυτοί θα περάσουν στην Ευρώπη. Θα βρουν τον τρόπο. Και θα περάσουν στην Ευρώπη διαμέσου των ελληνικών νησιών, κύριε Χατζημαρκώνα. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε ένα θέμα όπω είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα που έμπαινε και το ρατσιστικό στοιχείο ε, με του κακού Αλβανού οι οποίοι φτάναν για όλα ή του κακού Πακιστάνου. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται και είναι το στοιχείο το διαφορετικό είναι μορφωτικο, υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Έρχονται με τα tablet και τα κινητά τα iPhone και, τα, και, και, και ξέρουν και γλώσσε να μιλάνε. Και έρχονται για να περάσουν, όχι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα πραγματά είναι δύσκολα. Έρχονται για να πάνε στη Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Έχουν και το ΡΟΑ, υπάρχουν πολλά θέματα. Όπως ευφύος έγραψε ένας φίλος Ακροατής χθες στο Twitter της Ελληνοφρένειας. Αυτή τη στιγμή χίλια iPhone είναι στο βυθό της θάλασσας. Σαν σήμερα μπήκαν οι Γερμανοί στην Καλώς Αθήνα τα παιδιά Αλλά σαν σήμερα αυτοκτόνησε πέφτοντας το πηγάδι η Πινελόπη Δέλτα, η προγιαγιά του Σαμαρά Α. Επειδή μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα είχε φιλότιμο να τις κανένα ένα κεριάραγε yeah. Ο Σαμαράς yeah. Μπα. Yeah. Ο Σαμαράς θα το έκανε αυτό αν φεύγαν οι Γερμανοί από τη χώρα Τι έγινε τώρα εκεί πέρα στην Ευρώπη, Γιατί νευρίασαν εκεί πέρα τα παλικάρια με το παροφαγή. Πέρα από όλα αυτά, διαπραγματεύσει, μακριέ και αυτά, Ε, όχι και να μην πα στο γεύμα, Ε, όχι, δηλαδή έλεο. Γιατί του ψηφίζαμε, δηλαδή, Για να μην τρώνε, Όχι. Τον εγουστάρουν όλα τα κομμενάκια που είναι σφίχτη τύπου, Από κοντά δεν είναι, τον έχω δει. Τσαφνικά να μην τρώει, είχα, να είχα, ρέψει, είχα. Να γίνει σαν, σαν μια μύδια ο Υπουργό που έχουμε στηρίξει όλε τι ελπίδε διαπραγμάτευση. Που μεταξύ μα τώρα το ψιλοκάνει λίγο ξεπαρεού, Ο το οπότε καταλαβαίνω να βαθμίζει τσα καλό, το τέλο πάντων να μην πάει να φάει, αυτό με κάνει έξαλω. Οτιδήποτε άλλο, ναι, να μην φά με του αξιωματούχου, με του συναδέλφου, του ομολόγου σου. Όχι, σου λέω, δεν κάνει ξεπαρεού το βαροφάκι με τίποτα. Τι όσο το κάνει. Όσο τον εγουστάρει η Μέρκελ, όσο η Μέρκελ παίζει παλαμάκια. Ναι. Δε, τι παίζει η παλαμάκια, παλαμάκια τη Μέρκελ, δεν το κάνει ξεπαρεού ο Τσίπρα, μη φοβάσαι. Θα σου πω ένα, είναι χιδαίο, αλλά δεν πειράζει. Όσο Παλαικιά. δεν παίζει ο Τσίπρα παλαμάκια μέσα στη Μέρκελ, ελπίδα δεν υπάρχει. Εγώ <laughs> το έχω <laughs> πει από την αρχή να τον θυσιάσουμε. <laughs> Θυσιάστε τον ένα να πάει στο διάλο. <laughs> έχουμε φεδρεία, έχουμε το τζακαλότο. <laughs> Ωραίο, με γονίε, γρά Στην κάμερα, ε, πιο πολύ γράφει ο Βαρουφάκε τώρα, ρε κάτσε καλά. Οπτικά ο Βαρουφάκερ, ο Βαρουφάκερ γράφει καλύτερα. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν γράφει, αλλά ένα στο χώμα χιλιάδε στον αγώνα. Να, χώμα λέω παιδε. ότι Μέρκελ. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ο κύριο Ιβερή. Ναι. Σα τηλεφωνώ από το Λάζαρο από την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει ο Λάζαρο? Καλά είναι. Εγώ αφήνω βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, μην θέλω να πω. Ναι, ε, μικρή χώρα είμαστε. Κουμπάρο μου. Κουμπάρο. Ναι, ναι. Το πιάσα Ναι, ναι, του έχω παντρέψει. Σα είπε για ένα πιστολάκι. Μου είπε για το πιστολάκι, είναι το 45. Το μικρό τη κάλτσα. Καμαπιού, ένα τέτοιο. Καμαπιού, ναι. Καμαπιού. Ωραία, ωραία. Υιο, πομπεμπε. Αυτό. Υιο, <laughs> Πού είσαστε εσεί για να περάσω κάποια στιγμή, Πού είστε, είσαι κοντά. Εγώ είμαι στο Μαρούσι. Α το Μαρούση ή για Πετρούπολη. Αγία Πετρούπολη, λίγο Α. μακριά. Α ωραία, εντάξει. Ναι, Δεν πειράζει, όσο πάντων έχει ράι ανέρκατε φθηνά. Σωστό και αυτό. Ναι, Εσεί θέλετε το πιστολάκι. Ναι, έτσι έλεγα. Είναι για μεγάλο φόνο. Ορίστε, Είναι για μεγάλο φόνο. Εννοείται. Για πόσου, Γιατί δεν εύκολα, γι' αυτό εγώ, το λέω. 300. Πόσο? Και εδώ για του 300. Στη Σπάτη θα πάει, Καλά, ποιου θα σκοτώσει. Οι 300 είναι, η... εδώ στη... στο Σύνταγμα. Ρε, Α, παιδί. στο Σύνταγμα. Ε... Χωρί διακρίσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άλλα... Εσεί έχετε του... άδεια, έχετε κάνει σκοποβολή ή στην τύχη έτσι κουτουρού, ότι πάρει. Ε, εντάξει, στην τύχη, ναι. Στην τύχη. Αυτό Τίποτα στεγνώνει και παλιά, να ξέρετε το ίδιο. Άμα βάλει μια φυσούνα μπροστά, κάνει και το μαλλί ταυτόχρονα. Ακριβώ. Ιδίω ένα. Σανατερό Λοιπόν, θα ήθελα μια αφιέρωση ρε για την Παρασκευή. Για πε. Λοιπόν, θυμάσαι ένα τραγούδι τη Βανδί Προφητείε. Αυτό που κάνει μόνη τη μέσα στο σαλόνι Όχι, όχι, άλλο αυτό. Το προφητείε ήταν που έλεγε με την του Αγίου του θα καταστραφόμαστε και ξεκινάει έτσι τρομακτικά. Άρα μεταξύ μα, τι ε? σε κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να το ξέρω και πιστέλει ότι απλά δεν το θυμάμαι. Τι προφητείε λοιπόν... τη Βανδί. Αυτή την ξεχωριστή επιτυχία, ε. <συρίζει> ναι, ναι, ναι. Σου πού ακούγεται απού... απού... αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, ω σαν... εκεί. Στου κάδου σκουπιδιών. Για πε, μου βοήθησέ Στο YouTube, στο YouTube. Α, καλά το είπα. Το που το ακούγανε, φίλο μου και γέλαγα. Λοιπόν, άλλο. Στην προφητεύση βαμβή, ένα άλλο τραγούδι του Καρά. Φαινόμενο είμαι Που λέει Φαινόμενο δεν είναι η σεισμική καταιγίδα. Αυτό μάλιστα το ξέρουμε. Φαινόμενο είμαι εγώ. Πώ. Ο Καρά έχει καταλάβει, έτσι. Το βασικό του όργανο βασικά είναι το σαξόφωνο. Αλλά προ τα μέσα, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλει. Κάνει καλό στα πνευμόνια αυτό, να ξέρει. Είτε μέσα είτε έξω κάνει καλό. Γενικώ, ρουφάται. Ναι. Με τι είναι και παρακαλώ. Εδώ που πήρα, τι είναι, είναι? Αντεγκαρσού. Σπέβδο. Με ένα μήνυμα, Ακροατή, κλείνουμε. Μόνο ο Περικλή, μόνο να κοροϊδεύει, ξέρει. Την κοροϊδεία την έχει κάνει επάγγελμα. Δεν το κατακρίνω, λέω την πραγματικότητα. είχαμε κουκουέ στην εξουσία με την πολιτική γροθιά στο μαχαίρι, το πιθανότερο πιθανότερο, θα ήταν να μα βομβάρδιζε. Αμερική, Γερμανία, Τουρκία και όλοι μαζί. Τελειώνει το μήνυμα του Ακροατίν. Έτσι λοιπόν θα λύναμε τα προβλήματα του λαού. Είναι και η μόνη λύση για να λυθούν οριστικά και αμετάκλητα τα προβλήματα του λαού. Με αυτή την ε, πολύ και αισιόδοξη εικόνα σας αποχαιρετούμε. Λαός ακολουθεί αμέσω μετά μαγαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας. Η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του Γιάννη με είναι Ναι, αναβάθμιση ή υποβάθμιση του Γιάννη. Γιατί δεν, δεν, το, δεν το κατάλαβα. Αναβάθμιση. Αναβαθμισάρα. Αναβαθμισάρα λες με, ότι είναι. Μα, τώρα το βλέπεις αυτό υποβάθμιση, το βλέπεις αν τον κάνει λίγο πέρα, όχι. Όχι λες. Όχι λέω. Γιατί μ, θυμάμαι αυτό που είχατε εκπομπή ότι πρώτο από όλου θα φύγει ο Γιάννη. Δεν θέλω να πω ότι εμεί τα λέγαμε, αλλά δεν έφυγε κιόλα. Δεν θέλω να είμαστε προπέτει. Έφυγε, όχι, αν φύγει, τότε πάρε με τηλέφωνο. Όχι ακόμα. Θα με πάρει αργότερα. Εντάξει, περιμένουμε. Έλα το λιτρελάς και ο θυμό. Γιατί. Κάνει αντίσταση ο βαρουφάκη. Δεν κάνει αντίσταση ο βορφάκι. Δεν πήγε στο γεύμα, παιδί μου. Ποιο ξέρει ότι θα ρίχνανε μέσα στα φαγητά να τον φωλιάσουν τον έλεγαν υπουργό. Άσε που δεν θα έχει και εκεί στι που είχε που φωτογραφόταν μαζί του που κάνε selfie έλθει στι ακρόπογε. Τι να τα παίρνει πρωτονική έξω, καλά και δεν πήγε. Αντίσταση! Αντίσταση αδέρφια! Κάντε αντίσταση ο βαρφάκη και του τραβάει το χαλί, ο τσίπρα. Παιδί μου, ε... αυτό <σ>... είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε στο φαγητό και είπα ότι προτιμώ να φάω με του μου. Και φίλη του είναι ο παπά! Ή παρέα του βαρουφάκη είναι ο παπά, Φίλε με την αξούδια εσύ. Δηλαδή έφτιασε του αξιωματούχου του Ευρωπαίου να πάει να φάει με τον παπάτη και αργανή. Πόσο δευτεράζει αυτό ο Βαρουφάκη. Πια έλεγχο γνώμη ότι έχει μια αισθητική κάτι. Έπαιω να το ψηλιστώ βέβαια όταν έξει να κάνει αυτό τα καρκίσει λίκε στι ακρόπολλα και τι φωτογραφίε στα περιοδικά. Μια διασκρίσην θέλουν. Να την κάνει, Δεν γίνεται να μην κάνουμε. Με δεν κάνει διευκρίνη ποιο να την κάνει. Καλλήλω. Όμω να αφορά στη δήλωση τη δώρα αναφορικά στο Ναι. Κοίτα, υπάρχει το πραγματικό αργεί όπω. Και πολύ σωστά δήλωσε. Και υπάρχει και το αρκετή, συνήθω, βέβαια το συναντάμε σε ζευγάρι για αρι... καπαμά. Τα κοκκινή. Πα... Ναι, ακριβώ. Λοιπόν, αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Είναι και τα μάντολε. Δεν ξέρω αν το ξέρει και αυτό, είναι και τα μάτολε. Θα βγαίνουν στα 7 α κυρίω. Και έχει και τι μάντρε. Και μάτρε. Είναι και οι μάντρε. Ναι, τα μάλλον είναι τα πιο νόστιμα να ξέρει. Έχουν και okay, αμύγδαλο μα. Έλα. Έχω χάσει τη εκπομπέ, τώρα δεν ξέρω. Κάτι νομίζω όμω θα πρέπει να κρατήσει και ενό λεπτούσοι για το JoLiga. Έχει να πάρει πάρα πολύ καιρό. Τουλάχιστον το άκουση. Π... Λε να είναι το. Μη είχε πάρει σημαντικά. κάποια στιγμή τώρα δεν δε, δε έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Τι να κάνω τώρα Για να αρχίσεις να κάνω προσκλητήριο ακροτών. δεν ξέρω αν είδε και στη βουλή πίσω το κάδρο του Λένιν σε μια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ πρόσεξα πολύ προσεκτικά ότι δάκρυζε δεν ξέρεις γιατί δάκρυσε απόσταλα. Γιατί? γιατί ο Λένιν ήταν πολέμιος Αυτό που λένε στην κλείνη γλώσσα ο πορτουνιστή. Αυτό που λέμε, λέμε εμεί. Ε, όχι ο πορτουνιστέ οι Σιριζέοι. Ε, γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να ε, ντροπή, ντροπή. Πω... Αμέσω. Δε... Να περιμένετε λίγο στου τρει μήνε, ο πορτουνιστέ. Να αφήσουμε την κλείνη γλώσσα στην άκρη. Να πούμε σοσιαλδημοκρατία. Α, α, α. Γιατί δεν θα τα αυτά. Δεν θα τα ανεχτώ αυτά. Ναι, τα ανεχτώ ναι, αυτά. Ναι, ναι. Να, να το καταλάβει ο κόσμο. Να το καταλάβουν οι τροφή του Σιριζα. Σοσιαλδημοκρατία. Γιατί αν δεν υπήρχε σοσιαλδημοκρατία, απόστολε, το πολιτικό σύστημα ο καπιταλισμό δεν θα μπορούσε να διασωθεί, ούτε να αποδοθεί. Παράγει τι δυνάμει του, ούτε να διαβρώνει το εργατικό κίνημα. Κανοντία πάει. Τι είπα, το κουμούνι θα είσαι εσύ τώρα, καλά κατάλαβα. Ε, εντάξει, καλά το κατάλαβε, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Προ τη κουμούνι, κουμούνι, αλλά. Αλλά και του απώνει, απώνει. Σωστό, πώ θα πιέζει τα χέρια μας. Να δει, άκουγα πώ τα λέει για γέλια είναι. Παρακολουθούσε τη τηλεόραση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχε, αφού κάνανε του καμπόσου, του άντρε που ήρθαν το Σαμαρά, μετά πήγανε και δώσανε τα λεφτά. Να δει, πω στηρίζει και το Πασό και τη Δημοκρατία τη Δήμινη Δημοκράτη και το Πασόκ και Πώ στηρίζουν το πολιτικό σύστημα, πώ στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε, Μόνο οι πέντε δήμαρχοι του ΚΚΕ αντιστέκονται και διαφωνούν και δεν δίνουν τα λεφτά. Θέλω την Αχύλη Μακρύλη έχω πρόβλημα. Τη θέλει, ναι. Τι να την κάνει, παιδί μου, Να την έχει δίπλα σου και να φοράει αυτά τα ακριβά τα φορέματα, τα φουστάνια, Να μην μπορεί να την σου λέει θα χαλάσει, Είναι ακριβό που θα το ξαναβρούμε. Ε. Δεν βολεύει, παιδί μου. Ε.